Μάθημα 10. Επιτέλους είμαστε στην Κηφισιά Μπείτε γρήγορα μέσα στο ζαχαροπλαστείο γιατί κάνει κρύο Υπάρχει τηλέφωνο εδώ στο ζαχαροπλαστείο Μάλιστα υπάρχει Πού είναι Εκεί στο διάδρομο δεξιά είναι ένας τηλεφωνικός θάλαμος Δεν έχω όμως δίδραχμο Πού μπορώ να βρω ψηλά Στο ταμείο με συγχωρείτε ένα λεπτό παιδιά Πρέπει να τηλεφωνήσω στο σπίτι μου Γιατί δεν ξέρουν πως είμαι στην Κηφισιά Και ίσως ανησυχούν Μπορείς να τηλεφωνήσεις και στη μητέρα μου Να ο στο του τηλεφώνου μας Ευχαριστώς. Δεν μπορώ να πάρω γραμμή Το τηλέφωνο βουίζει συνεχώς Είστε είναι χαλασμένο Όχι, δεν είναι χαλασμένο Περιμένετε λίγο Πάρτε ακόμα μια φορά Ευτυχώς, τώρα καλή Επέκταση Ο Πάνος είναι έξω από το ζαχαροπλαστείο ο Πέτρος είναι πίσω από την καρέκλα Ο οδηγός είναι κάτω από το αυτοκίνητο Ένας άνδρας. Μια γυναίκα Ένα παιδί Δύο άντρες Δύο γυναίκες Δύο παιδιά Τρεις άντρες Τρεις γυναίκες Τρία παιδιά Τέσσερις άντρες Τέσσερις γυναίκες Τέσσερα παιδιά Επάνω στο τραπέζι υπάρχει ένας αναπτήρας. Επάνω στο τραπέζι υπάρχουν αναπτήρες. Αγαπώ τον πατέρα μου. Αγαπώ τη μητέρα μου. Αγαπώ τους γονείς μου. Πες την αλήθεια. Πείτε την αλήθεια. Λέω πάντα την αλήθεια στο δικαστήριο. Η αριθμή. Διακόσια. Τρακόσια. Τετρακόσια. 700 600 700 800 900 1000 περίμε απο μορό και απο τρελό μαθάνει την αλήθεια υπάρχει παντού τηλέφωνο για το κοινό. υπάρχουν παντού τηλεφωνική θάλαμη τι το έκανε στο καταστ που σου έδωσα τι το έκανες το δώρο που σου χάρισα Τι το έκανες στο σταχτοδοχείο; Το τασάκι Τι τα έκανες τα λεφτά που κέρδισες Τι τα έκανες τα ρέστα που πήρες Τι σου είπα Μου είπες να βγω έξω Τι της έδωσες Τις έδωσα ένα δεκάρικο Είχα πολλή δουλειά Ήμουν πολύ απασχολημένος. Κέρδισα στο λαχείο. Είμαι χαρούμενος. Έχασα στα χαρτιά. Είμαι στεναχωρημένος. Πέρασα ωραία στις διακοπές μου. Είμαι ευχαριστημένος. Έμαθε τα νέα. Χθες το βράδυ έγινε σεισμός. Τα μάτια του θείου μου είναι γαλανά σαν τις μητέρα του. Τα μάτια της θείας μου είναι καστανά σαν της αδερφής της. Τα μάτια του νέου είναι μαύρα σαν του πατέρα του. Τα μάτια της νέας είναι πράσινα σαν της γιαγιάς της. Τα μαλλιά του άντρα μου είναι μαύρα. Ο άντρας μου είναι μελαχρινός. Τα μαλλιά της γυναίκας μου είναι καστανά. Η γυναίκα μου είναι καστανή. Τα μαλλιά της κόρης μου είναι ξανθά. Κόρη μου είναι ξανθιά Λέω ένα μυστικό Λέω μια ιστορία Λέω ένα ποίημα Λέω ένα παραμύθι